Υδόντε τους όκλους ανέβει το όρος, και κατήσαντος αυτού, προσήλταν αυτοιματητή αυτού, και ανοίξα στο στόμα αυτού έδιδασκεν αυτούς λέγον. Μακάριοι το πνεύματι, ότι αυτόν έστειν η βασιλεία των ουρανών, μακάριοι οι πεντούντες, ότι αυτοί οι ότι αυτοί την με καρδί πινόντε και διψοντες στην δικαίωση, οτι αυτή κορτά στη σοντε. Με οτι αυτή αιλείθη σοντε. Με καρδί καρδία, οτι αυτή τόντε ονοψόντε. Με καρδί η ελληνοπύη, οτι αυτή βυθαιούκλη τη σοντε. Με καρδί η οτι αυτοί αυτοί βασίλειο των ουρανών. Μακάρι είστε, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διόξωσιν και ύποσιν πανπονειρόν κατημόν τσεβδόμενη, ενεκαινεμού. κέρετε και αγαλλιάστε, ότι ομιστός ημών πολίς εν της ουρανής, ούτως καρε διόξαν τους προφητάς τους τ Εμείς είστε το άλλα στις κείς, εάν Ιησού δεν ισχύεται ημιβληθέν έξω καταπατήστε υπό τον άνθρωπον, ημιζέστε το φως του κόσμου, ού δυνατε πόλης κρυβήνε απάνω όρος κειμένη, ούδε καίουσιν λίχνων, καίτητε ασυν αυτόν υπό τον μόδιον, αλέπι την λίχνιαν, και λάμπι πάσιν της εν τη ηγεία, ούτως λάμψάτο το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων» όπως οι και τον πατέρα της Μοντον εν της μην ότι οι ήλιοι τον νόμον οι τους προφήτες, οι κύλτοι καταλύσει, γαρ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 Εάν νουν προσφέρεις το δόρον σου επί το θυσιαστηριον, κακίνι στις ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσικη το δόρον σου, εμπροσεν του θυσιαστηριού, και υπαγε πρώτον διαλάγητη το αδελφός σου και τότε ελτον προσφέρει το δόρον σου. Ίστι ευνοόν το αντίδικο σου τάχι, εως ότου ημέταπ του εντίοδο, μη ποτέ σι ο αντίδικος το κριτή, και ο κριτής το υπηρέτη και φυλακίν βλητήσει». «Αμι λέγωσι, ού μι εξελτις εκείτεν εοσαν αποδός τον εσκατον κοδραντεν. Ήκουσατε οτε ερετει ομιχεύσεις, εγώ δε λέγω εμίνοτε πάσο βλέπον χίνε το επιτυμίσε αυτήν ήδη εμιχεύσεν αυτήν εν τη καρδιά αυτού. Ήδε ο οφθαλμός σου οδεξιος κανταλίζησε, έξελε αυτον, και βάλε απώ σου, συνφερίγαρσιν απόλυτε εν τον μελόν σου, και μι όλον το σώμα σου βληθείς γέναν. Και η δεξιά σου γύρ σκανταλίζει σε, έκοψον αυτήν και βάλει από σου, συμφέρει γαρσίν απώλητε εν των μελών σου και με όλον το σώμα σου εισγέναν απέλτη. Ερέθη δε όσα να τη γυνέκα αυτού, τότο αυτή αποστασίον. Εγώ δε Ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε mite ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Esto δε ο λόγος ημόν ναι, ναι, ου, το δε περισσοντούτον ετ του πονηρού έστειν. Ήκούσατε ότι ερέτη, οφταλμόν αντι οφταλμού, και Εγώ δε λέγω εμίν, μη αντιστίνε το πονηρό. Αλώς και ωστε το αγαπάτε τους εκτρούσιμον και προσεύχεστε υπέρ των όπως γεν βιοι του πατρόσιμον του εν ουρανείς, ότι τον ήλιον απ του ανατέλει επί πονηρούς και αγατούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν τους την και το Εσ es este uni mis telei,